Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σε όλου και σε όλε. Είναι ο 100,3, Σκάι Αλιώ, απογευματινό 6 με 8. Έχουν σήμερα συμβεί καταπληκτικά γεγονότα. Από τη μία, ο Κούρη είναι στη φυλακή και από την άλλη, ο Περιφερειάρχης τη καρδιά μα χάνει την έδρα του. Πέρα από την πλάκα, όμω, το πολιτικό σκηνικό φαίνεται ότι έχει πάρει φωτιά με μια ιστορία η οποία μα κάνει ξανά να βλέπουμε το δέντρο, ίσω και να χάνουμε το δάσο. Εγώ την έφερα τη λίστα εγώ και πέρα σε μια δημοκρατία όπου ο καθένα κάνει ό,τι τον φωτίσει Θεό. Ό,τι τον φωτίσει ο Θεό ο κύριος Τουρνάρας, η ώρα είναι 6 και 8, σχεδόν 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky, 100,3 Καλησπέρα σε όλους και όλες. 2013, τρίτη ημέρα, σημείο καμπής για μια ολόκληρη χώρα. Και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κατά την οποία τα σκάνδαλα ορίζουν το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σύστημα ορίζεται από τα σκάνδαλα. Τα σκάνδαλα όμως τα οποία είναι πραγματικά, είναι σκάνδαλα τα οποία... Ε, υπερμεγεθύνονται α, ανάλογα με τις α, διαθέσεις συγκεκριμένων συμφερόντων τα οποία βρίσκουν πάντοτε και την έκφρασή τους στο σύστημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι πραγματικά τι είναι δέντρο, τι είναι δάσος ε, η κότα έκανε τα αυγό ή τα αυγό την κότα το σκάνδαλο έκανε το πολιτικό σύστημα ή το πολιτικό σύστημα έκανε το σκάνδαλο Ας α, ξεκινήσουμε Εμπιστευόμενη την άποψη ενό ανθρώπου με τον οποίο έχουμε μιλήσει πολλάκι και στο λόγο του οποίου βρίσκουμε, αν μη τι άλλο, ορισμένε απαντήσει. ή τουλάχιστον μία διάθεση να παρηγορηθούμε, διότι υπάρχει ακόμα ορθό λόγο. Στην τηλεφωνική μα γραμμή, ο καθηγητή ε, πολιτική θεωρία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Γιώργο Κοντογιώργης. Καλή χρονιά, κύριε Καθηγητά. Καλή χρονιά και για εσά, κύριε. Τι κάνετε, πώ είστε, πώ Είμα... αντιλαμβάνεστε ό,τι συμβαίνει στη χώρα, ε, νομίζω δεν άλλαξε κάτι αρχίζει ότι συνέχιζε μέχρι τώρα διότι ε, στο ερώτημα που θέσατε τι δημιουργεί ε, το, το σκάνδαλο το σύστημα ή το σύστημα το σκάνδαλο mm -hmm. η απάντηση είναι μόνο μία το γεγονός ότι ε, υπάρχει ένα σύστημα που παράγει μόνο σκάνδαλα έχει δηλαδή ε, οικοδομηθεί το πολιτικό σύστημα κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα κόμματα που θα έπρεπε να είναι οι υπηρέτες του ε, έχουν μεταβληθεί τα ίδια σε πολιτικό σύστημα. Και αυτό τους το έχει επιτρέψει ε, η ίδια η πραγματικότητα της κοινωνίας η οποία δεν αντέχει να λειτουργήσει σε ένα τριτοκοσμικό ως προς τις ελευθερίες που διαθέτει στην κοινωνία σύστημα ναι. Και από την άλλη μεριά, βεβαίως, η δυνατότητα που παρέχεται στους ανθρώπους που το διαχειρίζονται, αυτούς δηλαδή που ουσιαστικά ε, ο κομματικός σωλήνα παράγει, θα επιτρέπει να δουν ότι υπάρχει και μία σχέση με το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή με τα συμφέροντα της ίδιας κοινωνία. Ζούμε κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βλέπουμε μια νέα δημοκρατία τον τελευταίο καιρό να προσπαθεί να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ για να μην πέσει και κατακριμιστεί η κυβέρνηση. Αυτό είναι επιφαινόμενο αυτού που μα περιγράφετε, δηλαδή του γεγονότο ότι τα κόμματα έχουν γίνει ουσιαστικά το πολιτικό σύστημα, ε, Αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό, ο κύριο Βενιζέλο, ε, ο οποίο είναι συνταγματολόγο και επομένω ξέρει τι λέει, ε, είπε στην ειρήνη του λόγου του. Ναι. Η δημοκρατία μας, δηλαδή τα κόμματα, ε, αυτό και μόνο είναι ανατριχιαστικό για να το σκέφτεται κανείς, ότι θα ορίσουμε τη δημοκρατία wow. όχι ως α πούμε το πολιτικό σύστημα που υπάρχει στη χώρα, ναι, αλλά ως ναι, ναι. τα κόμματα. Και όταν μιλάμε για κόμματα, μιλάμε όπως ξέρετε για πρόσωπο καταστάσεις, uh -huh. οι οποίες έχουν διαπλοκές, εμπλοκές, και πολλέ προσωπικέ σχέσει, άρα μια σχέση ιδιοκτησία με το πολιτικό σύστημα. Ε, ξέρετε, τα πραγματικά σκάνδαλα δυστυχώ δεν έχουν βγει στην επιφάνεια. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ποια είναι τα πραγματικά σκάνδαλα που δεν έχουν βγει στην επιφάνεια, κύριε Καθηγητή. Το πραγματικό σκάνδαλο είναι ο τρόπο που έγινε η διαχείριση τη πολιτική, άρα του δημοσίου συμφέροντος, στη διάρκεια τη μεταπολίτευση. Εκεί υπάρχουν που... ποινικέ ευθύνε. Φοινικέ όμω, δηλαδή υπάρχει. να μπουν μέσα, δηλαδή να, να κατηγορηθούν σύμφωνα με το Σύνταγμα και του νόμου αυτή τη χώρα και να πάνε μέσα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα και του νόμου δεν μπορούν να κατηγορηθούν, γιατί το απαγορεύει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Mm -hmm. Να κατηγορηθούν οι πολιτικοί. οι πολιτικοί. Είναι υπεράνω του νόμου. Ε, το δεύτερο είναι ότι ακόμα και οι πρόνοιε του άρθρου 86 που μιλάνε για την άσκηση των καθηκόντων, δηλαδή για τα αδικήματα που ε, διαπράττονται κατά την άσκηση των καθηκόντων του uh -huh. των, των υπουργών, ε, βλέπετε ότι το έχουν καταχραστεί, κατά Δηλαδή, από το 1974 μέχρι σήμερα, και πίσω θα πηγαίναμε, αλλά ας μένουμε στα σύγχρονα, ε, διαπιστώνουμε ότι όλες οι παραβατικότητες που έχουν να κάνουν με την ιδιωτική ζωή των πολιτικών έχει απαγορευτεί από την Βουλή να αρθεί η ασυλία προκειμένου να... Πάνε στη δικαιοσύνη, να παραπευθούν στη δικαιοσύνη. Ισχύει. Τώρα του ακούμε, επειδή δεν αντέχει άλλο το σύστημα εκεί που οδήγησε την κοινωνία, του ακούμε να δίνουν άλλη ερμηνεία, δηλαδή πισωστή ερμηνεία, αν θέλετε, με βάση αυτό το, το άρθρο. Ότι, ότι θα έπρεπε να πάνε στην κοινή δικαιοσύνη όλοι αυτοί οι οποίοι παρέβησαν του κανόνε τη ιδιωτική ζωή, έχουν βγάλει όπλο και έχουν απειλήσει, έχουν υπογράψει ε, οι ακάλυπτες επιταγές, έχουν απειλήσει, έχουν παραβεί την, τον κώδικα ολική προφορία τα πάντα mm -hmm. και δεν έχουν επιτρέψει να πάνε στην δικαιοσύνη. Αλλά αυτό είναι το ένα σκέλος, γιατί το άλλο, το μίζον, το οποίο σηματοδοτείται, αν θέλετε, από την υπόθεση της ΔΥΜΕΝ, γιατί αυτή είναι το κορυφαίο σκάνδαλο, όχι το μεναδικό βεβαίω. διαπιστώνουμε ότι δεν το διαχειρίζονται καν, και δεν μιλάμε οι συντελεστές αλλά και εκείνοι οι οποίοι δεν είχαν εμπλοκή. Δεν τους διαχειρίζεται προς κατεύθυνση μιας ε, δημοσιοποίησης και ε, ε, επομένως των ε, πραγμάτων ώστε να αποκαθαστεί το πολιτικό σύστημα. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί κάποιος ο οποίος δεν ήταν μπλεγμένος στην υπόθεση της Τζίμενς να μην θέλει από το πολιτικό προσωπικό να ε, διανευκανθεί η υπόθεση. Αλλά όλοι θέλουν να πλήξουν τον αντίπαλο χρησιμοποιώντα την mm -hmm. έννοια του κανδάλου, χωρίς όμως ποτέ να φτάνουν την υπόθεση έως εκεί που θα ε, εκτός από τον απληγεί ο αντίπαλος θα ασχοληθεί η δικαιοσύνη. Ξέρετε πολλές φορές λέμε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος στο να κατηγορείται και να ενοχοποιείται τουλάχιστον στη συνείδηση α, της πλειονότητας των πολιτών αφτανδρό και συλλίβδιν το πολιτικό σύστημα. Αυτό όμω το οποίο μας περιγράφεται α, μας οδηγεί σε μια υπόθεση, σε μια οικασία ότι ο ένας που δεν θέλει να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο κατά το δημοσιογραφικό κλισέ για το ένα σκάνδαλο μπορεί να είναι μπλεγμένος και εκείνο σε κάτι άλλο ούτως ώστε με την στάση του αυτή να υποθάλπτει μια αλληλοκάλυψη. Ε, το, το σκεπτικό της κοινωνίας των πολιτών είναι πολύ απλό και άντε τώρα να πεις εσύ στον άνθρωπο εκεί έξω ότι δεν είναι όλοι λέρες, για να το πω πολύ απλά. Μα, μα πρέπει να το αποδείξουν δηλαδή το τεχνίριο της ενοχής mm -hmm. ε, και όχι της μη ενοχής είναι που λειτουργεί εναντίον των πολιτικών για τον απλό λόγο ότι δεν βλέπουμε διαφοροποιήσει μέσα στο πολιτικό σύστημα το πολιτικό προστατικό mm -hmm να έρθει κανεί στα σκαλοπάτια τη πολιτική εξουσία, πρέπει να περάσει από τον κομματικό σωλήνα. Είναι τυχαίο ότι όλοι όσοι σήμερα είναι αρχηγοί κομμάτων έχουν περάσει, περάσει από τον κομματικό σωλήνα και μάλιστα η, χειρότερη, η περισσότερη είναι από τη χειρότερη εκδοχή αυτού του κομματικού σωλήνα από σήμερα. Να ναι, Α, αλλά αυτό. Έχετε είναι κάνει να... και πρίτανη στο παντίο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά από αυτά. Μα βεβαίω, ξέρουμε τι, τι, τι έχουν κάνει εκεί μέσα. Αλλά. Ανεξαρτήτω αυτού, α έρθουμε σε κάτι πολύ πιο πρακτικό. Ξέρετε, υπάρχει ένα σύνταγμα. Mm -hmm. Λέμε ότι υπάρχουν και εξαιρέσει στη Βουλή. Ε, αυτό το σύνταγμα ποιο το ψήφισε. Δεν το ψήφισαν όλοι οι βουλευτέ μια Βουλή. Το άρθρο 86. Ποιο το ψήφισε και ποιο το υπερασπίζεται σήμερα. Το οποίο λέει. Το άρθρο 86 είναι το άρθρο εκείνο το οποίο παραγράφει τα δικήματα των πολιτικών κατά τρόπο προκλητικό σε δύο ε, περιόδους, έτσι, σε ελάχιστο χρόνο δηλαδή, ε, είναι εκείνο το άρθρο το οποίο απαγορεύει να, ε, να, πάει στη, να σταλεί στη δικαιοσύνη ένας πολιτικός, ένας υπουργός, για να μην πάμε και στο κανονισμό της Βουλής που προβλέπει για του βουλευτές το ίδιο πράγμα. Ποιος καταχράστηκε το άρθρο 86 και δεν επέτρεψε Όπω και τα αντίστοιχα άρθρα τη Βουλή και τι αποφάσει τη Βουλή για την άρση τη ασυλία, ε, και δεν επέτρεψε να πάει ένα έστω πολιτικό στη δικαιοσύνη. Όλοι οι βουλευτέ δεν το έχουν κάνει. Ε, δεν χρειάζεται δηλαδή για να ενοχοποιηθεί για τη σημερινή κατάσταση να συλληφθεί κάποιο βουλευτή ή κάποιο υπουργό για κλοπή δημοσίου χρήματο. Τα, τα λόγια ε, σα. Ε... Είναι προφανέ ότι. Ο ίδιος βουλευτή έχει ψηφίσει τους νόμους τους οποίους στηρίχθηκαν οι άλλοι για να είναι υπεράνω του νόμου και άρα να μπορούν να καταχρώνται τους δημοσίου συμφέροντες. Και είναι επίσης προφανές ότι ε, όλοι οι βουλευτές ασχολούνται με αυτό το οποίο αποτελεί κατά, κατάφορη παραβίαση οποιασδήποτε λογικής πολιτεύματος και όχι μόνο του νόμου, δηλαδή με την πελατειακή σχέση, με την εξαγορά συνειδήσεων mm. και τη διαφθορά. Ναι, ναι, ναι και, και βλέπουμε ουσιαστικά Άρα... αυτά τα πράγματα να λειτουργούν σήμερα. Με έναν τρόπο ο οποίο είναι έτη πιο πρόδειλο, όταν ισχύουν φαινόμενα σαν αυτό το οποίο περιέγραψα πιο πριν. Οι υποτιθέμενα ορκισμένοι, αιώνιοι εχθέιτοι του πολιτικού συστήματο αυτή τη στιγμή να στηρίζει ο ένα τον άλλον, γιατί αν δεν το κάνουν, μπορεί να υπάρξει μια κατάρρευση ενό συστήματο του οποίου αποτελούν εγγενή μέρη αμφότερη. Ερώτηση τώρα. Επειδή είπα πιο πριν και επιμένω σε αυτό, ότι πολλέ φορέ τα σκάνδαλα που αποτελούν και την αφορμή τη πρώτη για το 2013 συζήτησή μα, κύριε καθηγητά, κύριε Κοντογιώργη, α, υπερμεγεθύνονται. Ε, το πότε βγαίνει ένα σκάνδαλο στην επιφάνεια και πόσο μεγάλες διαστάσεις πρόκειται να πάρει και πού τελικά πρόκειται να οδηγήσει εν σχέση με τις πολιτικές παυλακομματικές εξελίξεις σε αυτόν εδώ τον ε, τόπο. Θα, Ποιος θα το αποφασίζει? Θα έχετε προσέξει ότι υπερμεγεθύνονται, υπερμεγεθύνονται τα σκάνδαλα τα οποία είναι δευτερέμουσα σημασία. Παραδείγματο χάρη ε, η υπόθεση των τριών ονομάτων της Λίστας Λαγκάτ. Μάλιστα. Ε, είναι βεβαίως ένα αδίκημα το οποίο είναι ενδεικτικό μιας αλαζονικής και εντελώς ιδιοποιητικής αντίληψης. Κάθεστοτικής, τελείως, ναι. Λετάσε μου Α. Αλλά το μεγάλο σκάνδαλο είναι η άρνηση αυτών των ανθρώπων, άρα σύσσωμης της πολιτικής τάξης, να πατάξουν τη φοροδιαφυγή. Για, για την πάταξη της φοροδιαφυγής διαπιστώνουμε ότι κανείς δεν ασχολείται με την πάταξη και συγχρόνως ενώ τους πιέζει η Τρόικα αυτή τη στιγμή και τους πιέζει για το δικό τη συμφέρον να ε, οδηγήσει τα πράγματα κάπου του βοηθάει δίνοντάς τους τη λίστα, λίστα λαγκάρτ έναν κατάλογο δεν τον αγγίζουν παρά μας δίνουν διάφορες ότι ήταν παράνομος Ό,τι ε, δεν μπορούσε να ελευθεί κλπ. Υπάρχει ένα ερώτημα που θέτω διαρκώ στους πολιτικούς ως προς αυτό που είναι το μείζωνα δίκημα. Mm -hmm. Γιατί είναι ένας από τους δύο λόγους που οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Ε, γιατί δεν παίρνουν τους ε, λογαριασμούς της τράπεζ, από την Τράπεζα της Ελλάδας που έχει ο καθένα μας. Εγώ λέω από το 2000 και μετά. Και να, το, να τους διασταυρώσει με τις ε, προλογικές μας δηλώσει πλούστερο είναι. Γιατί να θέλουμε όλοι και καλά να ελέγξουμε μόνο τις, ε, ε, το συνάλλαγμα που έχει σταλεί στο εξωτερικό της καταθέσει στο εξωτερικό. Τι είναι αυτό που τους οδηγεί είναι το μεγάλο σκάνδαλο, ξέρετε. Το αναφέραμε Οι και υγείς... στην αρχή, στον πρόλογο αυτή τη εκπομπή, ότι υπάρχουν 165 δισεκατομμύρια καταθέσεων στην Ελλάδα που δεν χρειάζεται καμία λίστα λαγκάρδια για να τι ελέγξει οποιοδήποτε. Όχι, και, τις, και, τις, και τα χρήματα που είναι στο εξωτερικό και τα χρήματα που είναι στην Ελλάδα, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, το 90% είναι που να ελεγχθούν μέσα στου λογαριασμού mm -hmm. Γιατί λοιπόν <coughs> μεταθέτουν <coughs> μόνο το πρόβλημα σε αυτά τα χρήματα που βγήκαν έξω και όχι στα ελληνικά. Έτσι. Αυτό, αυτό δεν, είναι ένα, δεν είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα η άνηση μεταχείριση των πολιτών. Πού θα καταλήξει όλο έτσι... αυτό το σύστημα, κύριε καθηγητά. Οι δηλαδή, ας. μου περιγράφεται ένα σύστημα όπου πρέπει να γίνουν συγκεκριμένοι έλεγχοι τόσο σε οικονομικό, όσο και σε πολιτικό, όσο και σε δικαστικό επίπεδο, σε επίπεδο δικαιοσύνης. Φαίνεται όμως ότι όλοι οι φορείς οι οποίοι έχουν αναλάβει α, θεσμικά τέτοιου είδους υποχρεώσεις, έχουν αυτή τη στιγμή το λιγότερο ατονίσει. Αυτή η κατάσταση που θα απολύξει. Κοιτάξτε, ή θα απολύξει στο να αδειάσει η χώρα, mm -hmm. ή θα απολύξει σε κάποια απρόβλεπτη εξέγερση, ναι. ή στην κατάρρευσή τους. Δεν, δεν μπορεί αυτό το σύστημα να αντέξει άλλο, αφού δεν εννοεί να αλλάξει στο παραμικρό. Και το ερώτημα που θέλετε βέβαια φέρνει ένα άλλο ερώτημα. Αφού βλέπουν αυτό το αδιέξοδο, γιατί δεν είναι έτοιμοι να παραιτηθούν από τα τα οποία θα τους επιτρέψουν να ανακτήσουν μια νομιμοποίηση απέναντι στην κοινωνία αλλά επιδιώκουν να στηρίζονται μόνο σε εξωτερικές δυνάμεις και όχι στην κοινωνία την ίδια. Γιατί με απλές κινήσεις mm -hmm. θα είχαν οδηγήσει τη χώρα σε ένα άλλο δρόμο από αυτόν που ζούμε σήμερα και με τι ίδιε απλέ κινήσει θα είχαν ανακτήσει ε, νομιμοποίηση στο εσωτερικό τη χώρα. Θα Επειδή... δείξουν όμω ότι αλλάζουν κάτι. Δεν θέλουν να αλλάξουν το παραμικρό. Επειδή αύριο α, θα επιδιώξω να συνομιλήσω με κάποιον από την ε, κυβέρνηση, θα ήθελα να μου πείτε τρει από αυτέ τι απλέ κινήσει πριν σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Επιγραμματικά, εδαφιώσιμα, bullet points που λένε στα χωριά μα. Ένα, δύο, τρία. Το ένα είναι το άρθρο 86, το κρατό του συντάγματο. Το δεύτερο. Μαζί με το άρθρο 86, το ερώτημα είναι γιατί δεν παρετούνται από τη δικαστική αρμοδιότητα να στέλνουν απευθεία τα ζητήματα της διαφθοράς στη δικαιοσύνη. Ωραία. Γιατί δεν επαναφέρουν. Γιατί το άρθρο 86 χρειάζεται να ανασταλεί τώρα. Mm -hmm. Δεύτερον, γιατί δεν κάνουν διασταύρωση όλων των καταθέσεων mm -hmm. για να αντλήσουν από εκεί τόσου χώρους που δεν θα χρειαζόταν μνημόνια. Mm -hmm. Να αλλάζουν τη δημόσια διοίκηση, να εισαγάγουν την προσωπική ευθύνη του υπαλλήλου. Την προσωπική ευθύνη που σημαίνει και με το ερώτημα τη απολύσεω, αν δεν είναι χρήτη των πολίτων. Η προσωπική ευθύνη είναι μέρο τη φιλελεύθερη θεωρία και αυτή είναι γκζ στην uh, Ελλάδα. Γιατί επίση δεν φτιάχνουν, δεν, α, δεν ακυρώνουν, δεν παίρνουν πίσω όλη την νομοθεσία που οικοδομεί τη διαπλοκή και τη διαφθορά uh -huh. που αφορά το, την αγροτική γη, που αφορά. Την, ό, ό, όλη την ύπεθρο που αφορά τις αστικές περιοχές και βεβαίως όλη την επιχειρηματική δραστηριότητα. Mm -hmm. Όλες αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις είναι προορισμένες να οικοδομούν τη διαπλοκή και τη όχι να απελευθερώνουν τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας. Τα κρατώ. Γιατί, λόγια, δεν ανασυγκροτούν το κράτος. τα κρατώ και θα κοιτάξω να τα θέσω αύριο ή το αργότερο την επόμενη φορά που θα έχω την χαρά να συνομιλήσω με ένα μέλο τη κυβέρνηση που θα θελήσει να τα αντιμετωπίσει αυτά τα ερωτήματα. Διότι Είμαι αν δεν θελήσει. Ξέρετε... Ναι. Ξέρετε τι απάντηση θα σα δώσουν με μία λέξη. Μου. Προσπαθούμε, αλλά ξέρετε είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι, αλλά δεν περνάει πια αυτό, κύριε Καθηγήτρια. Α πάει κάποιο σε μία δημόσια υπηρεσία να δει τι αξιπηρέτηση τα έχει και τότε θα αντιληφθούν ότι αυτά που κάνουν είναι καλλιντικά. Και όχι ναι. συγκρότηση τη δημόσια διοίκηση. Αρθούρο Ρεμπό, εγκόμιο το μακυγιάζ. Αυτό. Κύρι, κύριε Καθηγητά, κύριε Κοντογιώργη, ε, χαρά πάντοτε. Να συνομιλούμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε, να είμαστε καλά και να συζητάμε.